Δεν έχω πίστη, δεν έχω λαού, δεν έχω μέλος, είμαι αθώος. Μόνο όσοι δεν έχουν είναι αθώοι, μόνο οι παριές δεν έχουν τίποτα. Ο παρία γεννήθηκε για να ξαναπεθάνει. Ο παρία δεν είναι άτομο, είναι φαινόμενο. Είναι άκληρος, μόνος, άσχημος. Τρελό, παιδί, ηλίθιος, αδελφή, γυναίκα, τρεξάκια, ζυγιά, χιλιάδες οπτοκαλιάδες. Τελευταίο, μονοτελευταίο, το, κατά, <συντήρι> <για τους συντήρι> <κατά> το. <συντήρι> <συντήρι> Τον παριά, τον Ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο Red Boot και η εκπομπή Παρίας ξεκινά και αυτή την Παρασκευή 12 του Δεκέμβρη του Σωτηρίου του 2025 έχουμε έρθει εδώ για να κάνουμε την εβδομαδιαία θεματική μας εκπομπή. Όπως λέμε, πάντα εκπομπή είναι μια εκπομπή που ασχολείται με κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, θέματα, πράγματα που μας απασχολούν, πράγματα που θέλουμε να αναδείξουμε. Όλα αυτά προσπαθούμε σε αυτό το 2ωρο που έχουμε κάθε εβδομάδα να τα στριμώξουμε και να τα εκφράσουμε με καλεσμένους, με κουβέντες, με συζητήσεις. Σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, γιατί έτσι προέκυψε. Σήμερα θα... Βγάλουμε στον αέρα μια ανταπόκριση από τη χθεσινή πορεία που έγινε συγκέντρωση και πορεία ε, χθες ήταν η παγκόσμια μέρα για τα βουνά. Βέβαια δεν χρειαζόμαστε παγκόσμια μέρες για να θυμόμαστε τα βουνά, τη λαϊλασία ε, που δέχονται αυτή τη στιγμή από το κεφάλαιο γενικά, από τύπους που κάνουν business με την υγεία. Ε, το βουνό δεν είναι μόνο έτσι προς διασκέδαση του ανθρώπου, έχει τη δικιά του αυταξία, είναι αρχαίο και ελπίζουμε να παραμείνει και όταν λέω το βουνό δεν μιλάω για όλα μαζί. Ε, εχθές ε, αυτή η πορεία ήταν ε, για ακόμη μια φορά πολύ δυναμική με ανθρώπους από όλα τα μήκη και τα πλάτη του ελλαδικού χώρου Είχε περίπου στα 3 με 5.000 άτομα ε, και αυτό το λέω κάπως ε, χωρίς να μπορεί να υπολογίσω τόσο καλά. Απλά όταν ήμασταν ε, στην ε, Αθηνά και η ουρά ήταν ε, ε, περίπου στο μοναστηράκι, το, ε, το κεφάλι, τη, κεφάλι της πορείας μάλλον ήταν ε, κοντά στο, στην αγορά. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μεγάλο, σπλίθ, ε, μεγάλο πλήθος, υπήρξαν πάρα πολλά πανό, υπήρξαν συνθήματα πολύ δυναμικά, μουσικές και γενικότερα σήμερα ο παρία, ε, μάλλον εχθές, συμμετείχε στην πορεία, πήρε κάποιες μίνι συνεντεύξεις από διάφορο κόσμο που ήταν εκεί. Σίγουρα αφήσαμε πάρα πολλούς απέξω, έξω γιατί δεν ε, προλάβαμε σίγουρα υπήρχαν πολλοί που θέλαν να μιλήσουμε και δεν τους προσεγγίσαμε αλλά υπήρξαν και άλλοι που προσεγγίσαμε και δεν θέλαν να μιλήσουν τώρα για να μην υπολογώ καθόλου πάμε να ακούσουμε το οχητικό από τη χθεσινή είναι πραγματικά μοντάριστο το υλικό δηλαδή έχουμε κάνει ένα πολύ πολύ μικρό μοντάζ ένα beep θα ακούγεται ανάμεσα από τον κάθε ο μιλητή, σε αυτόν που... και σε αυτήν που δέχτηκε να μας μιλήσει Αυτά τα ολίγα από εμάς, θα ακούσουμε το ηχητικό, ένα τελευταίο κομμάτι και θα κλείσουμε. Ραντεβού θα έχουμε την επόμενη Παρασκευή με την τελευταία εκπομπή αυτού του σωτηρίου καταπληκτικού έτους που ζούμε. Και ε, αυτό, πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση από την πορεία ε, για τα βουνά. Ε, Γιά πες μου, γιατί είσαι εδώ σήμερα, από πού είσαι και γιατί είσαι εδώ σήμερα. Ε, είμαι από Αρκαδία, ε, είμαι από το Μέναλο. Ε, Τυχαίνει και η εργασία μου, η δουλειά μου να έχει σχέση με το βουνό. Με διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου Μενάλου και σήμερα, Παγκόσμια Μέρα του Βουνού, θεωρούμε υποχρέωσή μα να παρευρεθούμε εδώ σε αυτή την πορεία σήμερα να εκφράσουμε την αγανάκτησή μα για αυτό που γίνεται πλέον στην ελληνική υπεθρό. Είτε από εολικά, είτε από φωτοφολταϊκά, είτε από μπαταρίε, είτε από αντλισιοταμιεύσει, είτε χίλια δύο πράγματα τα οποία καταστρέφουν τη φύση μα. Ε, εκεί συγκεκριμένα που είσαι εσύ, τι γίνεται ε? Ε, Εμείς ε, Είμαστε Το καταφύγιο βρίσκεται στον Ερνόγκο του Μενάλλου Είμαι και στην ομάδα της ΣΟΣ Μια ομάδα που έχει φτιαχτεί θελοντικά Που παλεύουμε Να μπορέσουμε να σώσουμε το Μενάλο Και οτιδήποτε άλλο μπορούμε είτε με, και κυρίως με δικαστικές μάχες ή με περιβαντολόγους που βάζουμε δικηγόρου να μας εκπροσωπήσουν και να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε έργα που θέλουν να γίνουν, είτε στο μέλλον, είτε στη γύρω περιοχή της Αρκαδίας, που αυτή τη στιγμή έτσι καλώς η Αρκαδία και ειδικά η Τρίπολη που ζούμε έχει γεμίσει ανεμογεννήτριες γύρω-γύρω και συνεχίζει να, να μπαίνουν... Ανελέει τα καινούργιε ανεμογεννήτριε, μπαταρίε, δύο γήπεδα ποδοσφαίρου σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από την Τρίπολη, πάρα πολλά άλλα πράγματα, τεράστιε εκτάσει φωτοβολταϊκών. Ε, στο Μέναλο, θα σα τα πω λίγο έτσι περιληπτικά, υπάρχουν αιτήσει για πάνω από 100 ανεμογενήτριες από εταιρίες είτε ελληνικέ είτε ξένων συμφερόντων. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε ε, απάντηση από τη ΡΑΕ, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, να θα εγκρίνει ένα έργο 9 ανεμογεννητριών 11, 1197 μέτρα ύψος παρακαλώ, που είναι στην καρδιά του Μενάλου. Σε ένα δάσος, σε ένα βουνό, το οποίο είναι το έκτο μεγαλύτερο βουνό της Ελλάδος σε έκταση και στην καρδία του Μενάλλου θέλουν να τοποθετήσουν 9 νεμογεννήτριες. Και για όσους ξέρουν είναι πάνω από το Λιμποβίσι, το ιστορικό χωριό του Κολοκοτρώνη, Αλωνίστενα και την Ελάτη. Και όπως καταλαβαίνετε, αν μπουν αυτές οι πρώτε, μετά τελειώσαμε, χάσαμε τη μάχη και το βουνό θα γίνει μονάδα παραγωγής ενέργειας και όχι πλέον εναλλακτικού τηρισμού γιατί είναι και ένα βουνό που αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια στα πεζοπορικά μονοπάτια ε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 320 χιλιόμετρα σηματοδοτημένα μονοπάτια μόνο μέσα στον ορεινό όγκο του Μενάλου ο οποίο το 60% τη εκτασής του είναι καλυμμένος από δάσκου κεφαλινιακής ελάτης οπότε η καταστροφή είναι μια περίγραπτη. Ε, οπότε γι' αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ να φωνάξουμε, να νοθούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες με άλλους συλλόγους, με άλλες συλλογικότητες, με άλλες ομάδες που έχουν προβλήματα και σε άλλες περιοχές και να ενισχύσουμε τον αγώνα μας, να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται. Από ό,τι έχω ακούσει, αν ανοίξει ένας κεντρικός δρόμος ε, για να βάλουν κάποια λίγα φωτοβολταϊκά, μετά τελείωσε, ανοίγει, γενικά ανοίγουν δρόμο για να μπορούν να περάσουν όλα αυτά τα τεράστιες κατασκευές, άρα κάπως έτσι είναι να μην γίνει αρχή. Ε, η καταστροφή είναι τεράστια. Αν μπει το πρώτο, στο μέλλον, αλλά άμα μπει η πρώτη ανεμογεννήτρια ουσιαστικά μετά θεωρώ ότι θα ανοίξουν οι δρόμοι άνετα και για υπόλοιπε ανεμογεννήτριε. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να του σταματήσουμε και πριν φτάσουμε στα δικαστήρια και αυτά. Γιατί είναι και αγώνε οι οποίοι χρειάζονται τεράστια λεφτά για έξοδα δικαστικά. κατά όταν καταθέτουν τη μελέτη, να μπορέσουμε να καταθέσουμε ενστάσεις στην περιβαλλοντική μελέτη και να δώσουν όσο γίνεται αρνητικέ νομοδοτήσει υπεύθυνοι φορεί όπως δαδαρχία, όπως οι διευθύνσει δασών και άλλα αλλά ο νόμο που υπάρχει που έχουν ψηφίσει είναι ότι οι δήμοι και οι κοινότητες δεν έχουν κανένα λόγο πλέον ο λόγος του είναι απλά συμβουλευτικό αν συμφωνούν ή όχι έχουν φτιάξει έτσι του νόμους που πλέον δεν έχουμε για τον τόπο μας δεν, έχουμε, δεν μας πέφτει λόγος για τον τόπο μας τόσο απλά και έρχονται και τα προβλήματα και με τα νερά ήδη το αντιμετωπίζουμε και ότι τα νερά σιγά σιγά θα τα πάνε και αυτά να τα ιδιωτικοποιήσουν Οκ, okay. σε ευχαριστούμε πολύ ε, Όπως είπες ε, που σας βρίσκουμε, έχετε κάποιο mail, κάποια σελίδα ε, Εμείς είμαστε στο ρηβατικό καταφύγιο στο μένα, αλλά θα μα δείτε στα media, στο facebook, στο instagram ο ρηβατικό καταφύγιο με ένα Άλλο πάνω στο και στην, στο σελίδα του καταφύγιου Σε γαλά, ελεύθερα βουνά ελεύθερα... ελεύθερα μυαλά και τα μυαλά στα έλατα Είμαι ο Τάσος Αντωνίου, είμαι μέλος της Επιτροπής Αγών Αγραφιωτών και συμμετέχω και σε δύο συλλόγους από χωριά των Αγράφων, όπως συνέζουμε με Αθήνας και το Μορφωτικό Σύλλογο Πολοκομήτη. Και είμαι εδώ για το θέμα που είναι όλος ο και για, για την περιέσπιση των βουνών, για, τα, για να εμψηφθούν τον τόπο μα τα χωριά μας, τον πολιτισμό μας και να μην... Διαλευθούν τα πάντα εκεί πέρα Γιατί είναι στι... οριακά τα πράγματα για... για την ορεινή Ελλάδα γενικά Και για τα δικά μας αμεριδικά Αλλά και γενικότερα είναι οριακά Δηλαδή αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν χωριά Άνθρωποι να κατοικούν Να πάει ζωή Έχουν κάνει το πάν για να Φύγει ο κόσμος από πάνω για να Από τι απειλούνται τα βουνά ένα σοβαρό Τα τελευταία χρόνια είναι το ζήτημα τη ανομογενήτριες που όπου υπάρχει κορφή και όπου υπάρχει ε, ράχη, σχεδιάζουν να εγκατασύσουν μηχανικά συμπλέγματα νομογενητριών. Ειδικά για τα άγραφα που έχουμε ασχοληθεί, αλλά και το βλέπουμε να συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν εκατοντάδες νομογενητρίες που έχουν πάρει άδειε, όχι εγκατάσεις ακόμα, παραγωγής. Οι άδεια εγκατάσεις είναι το επόμενο στάδιο, που πλέον εκεί πέρα τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Άδεια κατάσταση είχαν πάρει για την Άλλα και το Βοηδονίβα του. Ξεκίνησε ένα μεγάλο αγώνα σε όλα τα επίπεδα, με κινητοποιήσει, με ενημερώσει σε όλα τα χωριά, με εκδηλώσει, με τη νομική οδό, με, μέσα από το Συμβούλιο Επικρατεία. Πήγαμε δύο, δύο και τρει φορέ, αν θυμάμαι καλά, Συμβούλιο Επικρατεία. Και τελικά όλο αυτό, το μεγάλο κίνημα που δημιουργήθηκε, το μέτωπο αυτό, κατάφερε να κερδίσει και να μην μπουν οι να και με τη βούλα του Στέδη δηλαδή με τελεσίδικη απόφαση να μην... που ήταν η καρδιά των Αγράφων εκεί πέρα ήταν το, το, το, το, το, το κέντρο η καρδιά των Αγράφων εκεί πέρα η Νιάλα και το Βουλίδο Όταν μέσα στο ακριβώς το κέντρο και είχε μεγάλη σημασία και πολιτισμικά και ιστορικά και οικολογικά και μορφολογικά σαν, το, σαν τόπος ε, Πώς προχωράμε από εδώ και πέρα Πώς προχωράμε. Ε, εμείς τώρα υπάρχει μία ύφεση. Με την έννοια ότι κάποιες αδειοδοτήσεις που, είναι σε, που είχαν... Είναι σε κάποια αυτή τη στιγμή σε αναμονή. Είμαστε σε αναμονή. Υπάρχει σε πολλά σημεία απειλούνται. Αλλά επειδή υπάρχει αυτό το... Περιμένει κάποιες αποφάσεις του Συμβουλίου για την Καζάρμα. Που είναι πολύ σημαντικό ότι θα αποφασιστεί. Αλλά πλέον το καλό είναι ότι πλέον έχει γίνει στην συντριπτική πλειοψηφία των αγραφιωτών και αυτών που ζουν εκεί αλλά και αυτών που ζουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ στην αρχή δεν ήταν ξεκάθαρο αυτό, έχει γίνει ε, φανερό ότι είναι καθολική η αντίδραση πλέον. Και η αντίθεση ότι δεν το θέλουμε αυτό στον τόπο ότι θα είναι τα φόμπλακα. Θα είναι το τέλο, το οριστικό τέλο οποιασδήποτε προοπτική μπορεί να υπάρξει για. Αυτό τώρα. Αλλά υπάρχουν, δηλαδή αν γίνει κάτι, είμαστε ετοιμότητα να αντιδράσουμε. Να ξαναβρεθούμε, να οργανώσουμε τις αντιδράσεις μας, τις εκδηλώσεις που χρειάζονται. Σε Ό,τι σε το... μπορούμε να κάνουμε σε όλα τα επίπεδα. Ωραία. Ωραία. Αν θέλει να πει κάτι και ο Ηλίας, που ο Ηλίας είναι από την αρχή και αυτός, σε όλα τα μέτωπα και αυτός και από τους παλιούς που... Ναι. Ε, Ηλίας Παραβόπουλος, γραφιώτης ε, αποκτήσεως κόσμου. Ε, το, αυτό που συμβαίνει σήμερα στα βουνά τα ελληνικά ε, είναι μία επίθεση από όλε τι μπάντες. Δεν είναι μόνο τα αιωλικά. Ε, είναι ένας τουρισμός ο οποίος υποσκάπτει την ε, κρυολοκτικά την ταυτότητα των βουνών, σε λίγο θα γίνουν μία Μύκονος, κάτι άλλο. Δεν θα είναι τα βουνά που ξέρουμε, γιατί προωθούν με έναν έντεχνο τρόπο ισχυρά συστήματα, τα free press, το δίκτυο, το ένα, το άλλο. Ε, την ε, επαναπήκηση των βουνών αλλά με ανθρώπους οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα βουνά στόχος είναι να ε, α, πουλάνε και αυτό το πράγμα την ε, το ότι είναι ένα καλό περιβάλλον, το ότι μπορεί να κάνεις ε, ε, ορειβασία. Δεν είναι και η καθόλου, καθόλου αθώα υπόθεση στην περίπτωση. Ε, ή το ράφτινγκ πάλι, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι διά, ε, διάφορα πράγματα μια κοινωνία της κατανάλωσης και του θεάματος. Δεν του ενδιαφέρει αυτό το πραγματικό, αυτό που είναι το βουνό. Το βουνό, τα βουνά μας είναι κυβωτός αυτού του κόσμου. Στα βουνά αυτά γεννηθεί και το ελληνικό... Ο ελληνικό κόσμος και ο παγκόσμιος κόσμος ε, προσπαθούν με κάθε τρόπο να, κάνουν, να, να τα πειράξουν. Και είναι, σας λέω, μία, είναι ε, δηλαδή. από πολλές μεριές. Είναι Ακόμη και από το στρατό. Υπάει και ο στρατός. Το γράμμα έκανε, άνοιξε δρόμους εκεί που δεν έπρεπε διώξανε τα κοπάδια, διώξανε την κτηνοτροφία, την ορεινή κτηνοτροφία ε, με διάφορους τρόπους και την υπέσκαψαν. Δεν υπάρχει σήμερα. Τα γελάδια που βόσκουν στα βουνά είναι άλλη ιστορία οποία δεν είναι σωστό να και τα, τα γελάδια στα βουνά. Ε, πρόβατα είχαν τα βουνά και κατσίκια. Και έτσι μεγάλωσε αυτός ο κόσμος και έτσι ήρθε μέχρι σήμερα. Εγώ δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ε, εντάξει. Ε, είμαι, ε, συμμετέχω σε, στο κίνημα. Έτσι. Ε, και, και δεν έχω κανένα ενδιαφέρον που ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα από μεράκι. Και, και, και θέλω να είναι, ε, Μ' αρέσει το δάσο, Μ' αρέσει η φύση γενικά, άσουμε ε, Και θέλω να, είναι, να υπάρξει προστασία γενικά του, του, του οικολογικού συστήματο. Αυτά. Εμεί ήρθαμε τώρα εδώ πέρα σήμερα, σε μερινή για τα βουνά, για να διαμαρτυρηθούμε για την Ετουλακαρνανία. Είμαστε η συνέλευση υπεράσπιση τριχωνίδα Ετουλακαρνανία που εδρεύει στην Αττική. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο νομό αλλά και στην Βρετανία, διότι βρισκόμαστε σε μια ενεργειακή κερδοσκοπική επίθεση με αντιλησιωταμιεύσεις, με φωτοβολταϊκά, με ανεμογεννήτρες, σε όλο το νομό. Και επειδή ο νομός αυτός έχει πάρα πολλά νερά, πάρα πολλές λίμνες κλπ, δεν θα αφήσουν σπιθαμί προς σπιθαμί ανεκμετάλλευτη. Τόσο η Τέρνα όσο και η... η Aqua Resistance είναι δύο εταιρείες οι οποίες καραδοκούν να μετατρέψουν τον νομό σε απικία κερδοσκοπικής της λεγόμενης με αιχμή το δώρατο στην πράσινη ενέργεια ε... Αυτά Έχω να, Έχουμε να πούμε Βέβαια έχουμε, είχαμε κάνει και μια εκδήλωση χθες Πιο αναλυτική, πιο επιστημονική κλπ Να αποκαλύψουμε το ψεύδος της πράσινης ενέργειας ε... Και να... Καλέσουμε τον κόσμο και στο κάτω και στην Βρετανία και στην Τολοκαρνιά να αναδείξει ένα κίνημα αντίστασης ενάντια στην εισβολή, ε, στην εισβολή που γίνεται και στον κίνδυνο μετατροπής της Αιτωλοκαρνανίας σε μια μπαταρία. Και αυτό είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα ισχύσει για όλη την Ελλάδα μάλλον. Αλλά αυτό που γίνεται στην είναι πέρα από κάθε Μέτρο πέρα από κάθε λογική, πέρα από κάθε ε, αξία ας πούμε, και σημασία είναι μία ακόρεστη και αχα, α, αχαλίνωτη καπιταλιστική και κερδοσκοπική. Θα αντισταθούμε και πιστεύουμε αυτό που γράφουμε και στο σύνθημα ότι το Λακαρνανία μπαταρία δεν θα γίνει ποτέ. Αυτό. Εντάξει. Καλησπέρα σα είμαστε από τον Κόρυνθο, είμαστε ο Ρεβατικός Σύλλογος Κορύνθου Γιατί και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίσαμε να έρθουμε να συμμετάσχουμε όπως κάνουμε άλλοτε κάθε χρόνο στις τελευταίες χρόνιες που πραγματοποιείται αυτή η δραστηριότητα να συμμετάσχουμε στην πορεία για την υπεράσπιση των βουνών, των ποταμών, των θαλασσών φύσης, του φυσικού περιβάλλοντο αυτού, του, αυτού του, το οποίο κάποιοι αγωνίζονται από τη μια πλευρά να το υπερασπιστούν και να το θωρακίσουν και από την άλλη κάποιοι αγωνίζονται κυριολεκτικά για να το καταστρέψουν ολώς χερός. Γι' αυτό είμαστε εδώ λοιπόν, με μια ομάδα από, τον, από τα μέλη του Λυματικού Συλλόγου Κονήθου, με το οποίο δεν δωρεάν για τα μέλη μας ώστε να συμμετάσουμε σε αυτή τη δράση οποία θεωρούμε ελάχιστο καθήκον μας απέναντι, στην, ε, απέναντι στο υπερπολίτιμο αυτό αγαθό που λέγεται ε, φυσικό περιβάλλον. Απειλούνται κάποια μέρη στην Κόρινθο ή κάποια βουνά και από τι απειλούνται. Ε, ε, απειλούνται. Έχω ακούσει μέχρι τώρα από ειολικά πάρκα, από διάφορα. Εσείς έχετε κάτι... Δεν απειλούμαστε απλώς. Οι απειλές εν μέρη έχουν ελοποιηθεί και επικρέμανται βέβαια και άλλε ακόμη απειλές όπω θα έχετε ακούσει. Να ενδεικτικά να πω ότι... Ήδη μια ιδιαίτερα επιβαρημένη περιοχή είναι η περιοχή του Στεφανίου, η <Ροίως> στην οποία κυριολοπτικά το χωριό, ο γεωγραφικό χώρος δηλαδή το χωριού, έχει χαθεί από την ανάπτυξη τεράστιων πεδαστάσεων φωτοβολταϊκών, σε ένα περιβάλλον στο οποίο ήδη υπήρχαν και από πριν υπήρχε δάσους από στην κορυφή του εκεί του βουνού, του τοπικού βουνού, Λοιπόν, ε, ακόμη έχουμε, όπως θα ξέρετε, ε, την ε, απειλή ε, κατάσταση αναμογενητριών στα Γεράνια ε, και ε, κάτι για το οποίο δίνουμε πραγματικά ένα αγώνα και στο νομικό επίπεδο πεδίο. Μάλιστα, χθε, ναι, κυριολεκτικά χθε, δηλαδή, αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε και στην... Ε, στην προσφυγή άλλη άδεια, βεβαίωση που λέγεται, λέγεται άδεια δηλαδή, λέει ουσιαστικά είναι η κατάσταση των μογεννιδιών, τη πρώτη άδεια, στην προσφυγή που θα γίνει και έχουμε στο ΣΑΙΤΑ επίση απειλή κατάσταση των μογεννιδιών. Γενικότερα είναι μια μόνιμη και διαρκή απειλή. Αποτρέψαμε μετά από μεγάλη μάχη την κατάσταση των μογεννιδιών στο ΣΑΙΤΑ από το Μόσφαο, τελεβούνα τη Ελλάδα, στη Ζήρια, σε μεγάλη Ζήρια ιδιαίτερα δημοφιλεί η μεγάλη ζέρεια και γενικότερα είμαστε περικυκλωμένοι. Ωραία. Πώς συνεχίζουμε? Συνεχίζουμε με δράσεις, όπως σας είπα και προηγουμένως, σε όλα τα επίπεδα και στο δρόμο και είναι η αποψή μας είναι ότι έχει αποτέλεσμα δηλαδή αυτό το μήνυμα που περνάει ότι δεν θα μείνουμε απαθείς απέναντι σε αυτή την απειλή και βέβαια και στο νομικό επίπεδο συμμετέχοντας στις, τόσο στις, στις διοικητικές προσφυγές που γίνονται, ενώ που γίνονται το αρμοδί των αρχών, αλλά και στις, στις δικαστικές ενέργειες και τις που γίνονται για την ε, ακύρωση αυτών ε, των, ε, των, των απειλών. Καλησπέρα σας, συμμετέχονται και Παρίσι Δυστυχώ έφτασε και σε εμά η μάστηκα των ελλικών, των αλρμογεννητριών. Πριν τρει μήνε, τον Αύγουστο, περίπου ξεκίνησε ένα ελικό πάρκο πάνω από το Κιπαρίσι. Αφορά πέντε αλρμογεννητρίε τεράστιε, γύρω στα 150 μέτρα ύψο. Ε, δεν είναι μόνο αυτέ. Στη Ραή φαίνονται και οι υπόλοιπε που έχουν πάρει άδεια βέω του παραγωγού. Που είναι πάνω από το χωριό μα 25. Και συνολικά στο χιονοβούνη είναι κανιά 70 Είναι στο νότιο Πάρουνα όλη αυτή η περιοχή στην ευρύτερη περιοχή του Χιενοβουνίου και δυστυχώς προσπαθούμε τώρα να σταματήσουμε τα έργα έχουν ξεκινήσει και κάνουν την οδοποιία κοινούμαστε δικαστικώς να πάρουμε ασφαλιστικά μέτρα μήπως και σταματήσουν και παλεύουμε και για τα υπόλοιπα που είναι πάνω από το χωριό ακριβώς γιατί είμαστε ένα τουριστικό χωριό έχουμε πολύ όμορφα τοπία, έχουμε οριββατικά μονοπάτια αναρριχτικά πάρκα το μισό σορεινό σόγκους ανήκει στο, εντάσσεται στο Νατούρα 2000. Επίσης, το περασμένο Σεπτέμβριο κηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιά στην Ουνέσκο. Παρ' όλα αυτά, ε, ήρθαν οι εταιρείε να το ασπαράξουν. Αρχικά, κάτι άλλο που δεν είπα είναι ότι στα βουνά μας συναντάται το νοτιότερο ελατοδάσος κεφαλενικής Ελλάδα, το οποίο είναι το νοτιότερο στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ε, οπότε, αμέσω μετά να σκεφτεί κάποιο ότι έχουν ξεκινήσει και κόβουν εκατοντάδε έλατα, μήπω και περισσότερα, ε, μιλάμε για ένα, μια καταστροφή ενό οικοσυστήματο. Επίση, τα τελευταία χρόνια στην Πελοπώνησο αντιμετωπίζεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Όπω μπορείτε να έχετε δει, ξερνάνε τα έλατα. Λόγω της ε, παρατηταμένη τη ζέστη που είχαμε το καλοκαίρι, ευνοείται ένα έντομο ξυλοφάγος ή κάτι κάτι δεν το ξέρω τέλος πάντων και ξερώνονται πολλά έλατα όλα αυτά εμείς κόβουμε έλατα για να βάλουμε ανομογενήτρες δηλαδή δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή κατάσταση είναι καταστροφική εντελώς επίσης ε, είναι και στα βουνά μας περάνε μεταναστατικά πουλιά είναι μεταναστατικός διάδρομος ε, και εκεί θα υπάρχει πάλι μια αρνητική επίπτωση στην ορνηθοπανίδα προσπαθούμε να κλιτώσουμε το ότι βουνό έχει μείνει, με λίγα λόγια. Πώς συνεχίζετε? Έχουμε ένα δικαστήριο τώρα για τα ασφαλιστικά μέτρα στις 12 του Ιανουαρίου, όπου εκεί θα εκδικαστούν στους Μολάους Λακωνίας ε, τα ασφαλιστικά μέτρα και παρόλα, θα κάνουμε κι άλλες κινητοποιήσεις. Ενημερώμενουμε τον κόσμο, έχουμε πάει στο Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος μας είπε ότι είναι υπέρ μας, αλλά εντάξει, πολιτική είναι κι αυτή. Πιστεύω να κάνουν κάτι περισσότερο. Είμαστε εδώ για να σώσουμε τη, τη φύση, τα βουνά, τη θάλασσα από τη Λαϊλασία ακριβώς. Ε, να μην γεμίσουν ανεμογεννήτριες, να σωθεί το φυσικό τοπίο, να σωθεί και το θαλάσσιο τοπίο που είναι και για την αλληλεία και για γενικότερα για το οικοσύστημα, σημαντικό. Ε, υπήρχε ένα σχέδιο να γίνουν κάποιες ανημογεννήτρες μέσα στη θάλασσα προσπαθούμε να το εμποδίσουμε αυτό Σαμοθράκη, εδώ Μεταξύ Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκης το είναι μια, ένα πέρασμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Αλία και για το οικοσύστημα. Η δε Σαμοθράκη ίδια είναι ε, καταφύγιο πουλιών, είναι ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και πάρα πολλά είδη φυτών, εντόμων και ζώων που είναι μοναδικά. Δηλαδή πρέπει να το κρατήσουμε αυτά τα πράγματα, είναι κρίμα. Ναι, καλησπέρα. Είμαι ο Πάνος από την πρωτοβουλία Αθήνας για την προστασία των αγράφων και τη συλλογικότητα Ελεύθερα Βουνά Χωρίς Εωλικά. Είμαστε εδώ σήμερα γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα Βουνού ε, και δεν τη βλέπουμε σαν μία ακόμα ε, τετριμένη υποκριτική επέτειο, αλλά σαν μία ευκαιρία ε, για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας ε, για όλη αυτή τη σφαγή που συμβαίνει στη φύση. Ε, και στα βουνά της χώρας. Ε, στα άγραφα τι γίνεται? Στα άγραφα... Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε ε, από τα άγραφα με αφορμή ε, κάποια σχεδιαζόμενα εολικά ε, στην περιοχή της Νιάλας και του Βοηδολίβαδου πριν από ε, 7-8 χρόνια πλέον. Ε, ε, αλλά πλέον ασχολούμαστε με ε, αρκετές απειλούμενες περιοχές ε, γιατί καταλάβαμε ότι η απειλή δεν ήταν εστιασμένη στην ορεινή περιοχή των Αγράφων Στα Αγράφα λοιπόν ε, έχουν ε, έχουν εγκατασταθεί κάποιες ανεμογεννήτριες στην περιοχή ε, της Αργυθέας. Ε, Όχι δεν είναι πολλές είναι 7 ή 8 αλλά ε, όπως βρεθεί εκεί αντιλαμβάνεται ότι αποτελούν μια ανοιχτή πληγή ε, στην καρδιά του βουνού ε, υπάρχει υποδομή για να ακουμπώσουν και άλλα αιωλικά έχουμε κάποιες σημαντικές επιτυχίες όπως ε, την αποσόβηση ας πούμε, ε, της εγκατάστασης των αιωλικών αυτών των δύο της Νιάδας του Βεδολίβαδου ε, έχουμε όμως ε, πάρα πολλά μικρά υδροελεκτρικά έχουμε φωτοβολταϊκά κάτω στο παραγωγικό κάμπο <laughs> δηλαδή ε, έχουμε ε, μονάδες αποθήκευσης ε, Δηλαδή, ξεκινήσαμε βάση τα εολικά, αλλά τελικά οι απειλέ είναι πολύ περισσότερε. Πώς συνεχίζουμε? Ε, συνεχίζουμε δυναμικά, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πριν λίγες ώρες, μάλιστα, το ΙΠΕΝ το ανακοίνωσε πολύ προκλητικά ότι σε αυτά τα απάτητα, τα λεγόμενα βουνά, δύο ακόμα περιοχές, την κορυφή ε, στα Τζουμέρκα τα οποία τζουμέρκα απειλούνται από δεκάδες υδροελεκτρικά ε, και όχι μόνο και ε, μια μικρή περιοχή ε, στο βόρειο Πάρνονα ε, γύρω από την πισιλότερη κορυφή του βουνού αν πρόλαβα να διαβάσω σωστά ε, την ίδια στιγμή ωστόσο όπως είπα τα μεν απειλούνται από δεκάδες υδροελεκτρικά ο δε Πάρνονας σε δύο θέσεις πάνω από το χωριό Κυπαρίσι και πάνω από τα πελετά, μιλάμε για τον νότιο Πάρνονα, κατασκάβεται αυτή τη στιγμή, καταστρέφεται το νοτιότερο λατοδόση της Ευρώπης και το Υπουργείο, υποκριτικά και προκλητικά, ε, δηλώνει ότι προστατεύουμε τα βουνά. Είμαστε εδώ και είμαστε η φωνή της αλήθειας για τη ζωή. Έχουμε εδώ πέρα για να υπερισταστούμε την, την Χίο, κυρίω τη βόρεια Χίο, που απειλούνται ορυχία αντιμονίου τα οποία είναι καταστροφικά γιατί θα μολύνουν το νερό θα, σε, μέσα σε περιοχή Νατούρα και επίσης είναι και πυρόπληκτη φέτος το καλοκαίρι οι καήκανε 70.000 στην περιοχή και απειλείται από ενεργειακά σχέδια και ήρθαμε εδώ για να υπερεσπεστούμε το περιβάλλον της Χίου ε, Να φανταστώ ότι Γίνονται συνέχεια έργα για να διορθωθούν όλα αυτά που έχουν γίνει από τις φωτίες και από αυτά στο νησί, ε? Αυτό είναι αστείο μάλλον έτσι δεν βλέπω να γίνονται πολλά πράγματα από το κράτο. Από πρωτοβουλία ανθρώπων, ναι, οι κάτοικοι όλοι προσπαθούν να κάνουν ότι μπορούν και συντονισμένα μέσα από έχουν γίνει λακτικέ συνελεύσει, έχει δημιουργήσει σύλλογο, έχουν ανοίξει λογαριασμοί για οικονομική βοήθεια και προσπαθούν ότι μπορούν. Τώρα όσον αφορά απο σημειώσει κρατικέ και βοήθεια, καθιστεύω και βοηθεια απίστευτο, διοτι η ουσία αφέθηκε η περιοχή να κάνει. Την, περι... την εποχή που και εγώ όταν επί τέσσερι ημέρες ε, η Βόρεια Χίος είχαν έρθει μόνο δύο ελικοπτεράκια τίποτα πώς συνεχίζουμε επιμένοντας επιμένοντας ναι. <χωρείς> <πάειση> ότι θα πρέπει ε, γενικά να η λέξη κοινωνική παιδεία παύλα συνείδηση σιγά σιγά να εισχωρεί ε, τόσο στα κινήματα αλλά και Βέβαια και στους κοινωνικούς στισμούς. Είμαστε από την Αναλλακτική Δράση μια πολιτική κοινωνική οργάνωση η οποία ασχολείται με την αυτοδιαχείριση. Ονομάζομαι εγώ Μάκη Σταύρου και είμαι ένα από τα μέλη της αναλλακτική Δράσης. Ο σκοπός μας είναι καταρχήν να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και στο περιβάλλον και στην κοινωνία και στη ζωή μας και δεύτερον να διεκδικήσουμε και αυτόν τον Κυριότερο για μας να τα διαχειριζόμαστε εμεί οι ίδιοι και όχι το κράτος, οι εκπρόσωποι, τα λόμπι και οι επιχειρήσει. Με αυτή την έννοια κάνουμε αγώνα για έναν σκοπό διπλό. Πρώτον, να τα υπερασπίσουμε αυτά. Τα βουνά, τα νερά, τα λαγκάδια, την ενέργεια, την υγεία, την παιδεία. Να τα υπερασπίσουμε. Και αφού καταφέρουμε να τα υπερασπίσουμε, η δεύτερη για μα πιο σημαντική ακόμη προσπάθεια είναι να τα διαχειριστούμε. Εμεί ίδιοι. Να υπάρξει δηλαδή αυτό που λέμε εμεί αυτοδιαχείριση σαν μια πολιτική προοπτική όπου η κοινωνία θα πάρει στα χέρια τη όλε τι υποθέσει. Είμαστε εδώ λοιπόν και στον αγώνα αυτών όπω και στον αγώνα των εκπαιδευτικών και σε άλλου αγώνε για να υπερασπίσουμε γιατί αυτά είναι κοινά αγαθά, είναι δημόσια αγαθά και τα βουνά και τα ποτάμια και οι λίμνε και η παιδεία και η υγεία είναι δημόσια αγαθά και επομένω θέλουν καταρχήν να τα διατηρήσουν, να τα έχουν. Και δεύτερον, να μην εμπιστευτούμε κόμματα, κυβερνήσει και κράτη, αλλά να πάρουμε οι ίδιοι τι τύχε μα στα χέρια Παράδειγμα για μα είναι τα αυτοδιαχειριζόμενα εργοστάσια στην Αργεντινή, οι αυτοδιαχειριζόμενε φάρμες στη Βραζιλία, 2.000 καταλήψεις σε φάρμες, οι κομμούνε στη Βενεζουέλα, οι Ζαμπατίστα στο Μεξικό. Όλα αυτά τα κινήματα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Διαχειρίζονται τα δικά του πράγματα του. Χωρί αφεντικά χωρίς προστάτες, χωρίς ιδιοκλήντες, χωρίς διευθυντές, χωρίς κυβερνήσει. Αυτή είναι η δική μα Δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι, αλλά η φιλοσοφία μας αυτή είναι. Εμείς είμαστε βρυσούλες. Είμαστε από το 18 στον αγώνα κατά των εξορίξεων που είχαν τότε πιάσει όλη τη δυτική Ελλάδα. Καταφέραμε σε κάποιε περιοχέ όπως τα Γιάννανα, στην Πρέβεζα, στην Άρτα... Ε, να μην συνεχιστούν, είχαμε κάποιες επιτυχίες. Μόνο που όπως βλέπετε τώρα, μέσα σε μια εβδομάδα η κυρία ε, Γκυλφόιλ πήρε όλο το Ιόνιο. Παρόλα αυτά, πιστεύουμε στη δικτύωση των κινημάτων. Εδώ συγκεκριμένα στο πανό μας, αφορά το πογώνι γιατί ενώ υπάρχουν στο Κασιδιάρι 28 ανεμογεννήτριες και αναμένεται να μπουν άλλες 7... Θέλουν να βάλουν και στον Μακρύ ή Μπόζοβο, ένα ε, βουνό που είναι Νατούρα, είναι στο δίκτυο Νατούρα, να βάλουν άλλες 14. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και γιατί δεχόμαστε μια γενικευμένη επίθεση σε όλα τα κοινά αγαθά. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Δεν υπάρχει χωράφι, δεν υπάρχει βουνό, δεν υπάρχει ποτάμι, ειδικά στην Ήπειρο. Που να μην υπάρχουν δρομολογημένα 30 φράγματα σε κάθε ποτάμι, μικρά υποτίθεται, που κάνουν όμω μεγάλε ζημιές. Μετά έχουμε και την άντληση οταμίευση, μια νέα μόδα. Ξεκίνησε από την τριχονίδα, λένε ότι θα την κάνουν του Καστρακίου, στον Άραυθο, στην Άρτα και δεν συμμαζεύεται. Ελπίζουμε. Ε, σήμερα και κάθε μέρα να δικτυωνόμαστε όλο και περισσότερο για να αντισταθούμε σε αυτή την ανηλαίη επίθεση στα κοινά μας αγαθά. Εμείς είμαστε από τη Λέσβο, συγκεκριμένα από το χωριό Ερεσός και ανήκουμε στο Σύλλογο Πρωτοβουλία Ερεσού Περιβαλλοντικός Κοινωνικός Σύλλογος και ήρθαμε να στηρίξουμε τα ελεύθερα βουνά. Ω περιβαλλοντικό σύλλογο και εμεί. Αν και εμεί, που είμαστε σε παραθαλάσσιο χωριό, ασχολούμαστε κυρίω με την παραλία. Ε, υπάρχει στον τόπο σα κάποια καταστροφή που γίνεται από, από τι επενδύσει τις περιβόητε, ε, Προ το παρόν στο νησί δεν, έχει, δεν έχουν καταφέρει να χτίσουν κάτι ακόμη. Αν και τελευταίο καιρό έχουν πληροφορηθεί ότι είμαστε και εμεί στο πρόγραμμα με μεγάλο αριθμό αεολικών. Όπως και προσπαθήσαμε να κάνουμε και υδροελεκτρικό φράγμα, το οποίο τελικά ακυρώθηκε. Ωραία. Και πώς συνεχίζετε εσείς? Εμείς, δυναμικά στον αγώνα, ε, προσπαθούμε να είμαστε να προλαβαίνουμε συγκινητοποιήσεις. Κυρίως έχουμε δράσει και το χειμώνα, αλλά όλοι μαζευόμαστε στο χωριό, κυρίως το καλοκαίρι. Και γενικά εμάς ο κύριος αγώνας είναι για την παραλία μας γιατί προσπάθησαν πριν κάποια χρόνια να την τσιμεντώσουν και αποφασίσαμε ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Ωραία, είμαστε από την αυτοργανωμένη συλλογικότητα για την περάσπιση της Πικροδάφνης για το ρέμα της Πικροδάφνης που διανύει το Ινιλιούπολη, Μπραχάμη και Παλαιοφάλιρο. Ε, και είμαστε μια διαδημοτική συνέλευση Είμαστε εδώ γιατί θεωρούμε ότι οι αγώνε που συνδέουν τι πόλει με τι επαρχίε, τα βουνά, τα ποτάμια και τι θάλασσε ε, στις μέρε μα είναι πολύ σημαντικοί για να ξανακερδίσουμε τα εδάφη στι γειτονιές μα, ε, για να ξανακερδίσουμε τα εδάφη που μπαίνουν στο στόχαστρο αυτή τη στιγμή από τα ενεργειακά λόμπι και όλο αυτό το ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορούσαν, να θα είχαν βάλει ανεμογεννήτριε και στον Πραχάμι. Αν μπορούσαν, θα είχαν βάλει, ειδικά με τον ημητό που ενδείκνεται, νομίζω. Η συνθήκη θα είχαν βάλει σίγουρα και δεν ξέρει τι ξημερώνει κιόλα. Οπότε μιλάμε, μην του βάζουμε κι ιδέε. Σύλλογος Σιδερήτη από τη Γαλκίδα. Μεγάλο αγώνα δίνουμε εκεί για την υπεράσπιση του τόπου τα τελευταία χρόνια και από την αερολογική βιομηχανία και από τι ηχθειοκαλλιέργειε και τα φωτοβολταϊκά, μπαταρίε τελευταία και πολλά πολλά άλλα. Εκτό από τα βουνά τη κεντρική έββεια που αγωνιζόμαστε σύλλογοι και συλλογικότητε χρόνια. Ε, τελευταία, έχουμε επικεντρώσει ε, το ενδιαφέρον στο βουνό Χτυπά. Στο Μεσάπιο νόρο, είναι το υψηλότερο βουνό κοντά στη Γαλλική. Εκεί χωροδοτούνται έργα, 5-6 έργα τη αεολική βιομηχανία: αντισυωτοποιήσει, μπαταρίε, ηχθειοκαλλιέργειε, τουριστικέ μεγάλε μονάδε. Δίνουμε ένα τεράστιο αγώνα και μάλιστα αυτή την Κυριακή έχουμε πεζοπορία για την προστασία του Μεσάπιου νόρου. Και περιμένουμε ανθρώπου ακόμα και την Αθήνα. Στα πάντα βουνά μόνο ετών θερά. Εμείς είμαστε από Χίο. Είμαστε από την Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής. Είναι μια ένωση προσώπων προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί μετά τις καλοκαιρινέ πυρκαγιές. 110.000 τρέματα και με κυβερνητική εγκατάληψη Προκλήθηκαν αυτά. Έχουμε στο μυαλό μας ότι πρόκειται για σκόπιμη εγκατάληψη λόγω του σχεδιασμού για εξόριξη αντιμονίου. Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε, να το αποτρέψουμε. Έχουμε, ανοιχτή... Έχουμε ανοιχτόν διαγωνισμό, ο οποίος έχει... έχουν προσφυγεί κάτοικοι στο συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωσή του στην πρώτη φάση και μετά τις πυρκαγιές θα έπρεπε ήδη να τον έχουν ακυρώσει. Είναι, το έτοιμά μας είναι δίκαιο, το απαιτούμε και θα αγωνιστούμε για τους πληγέντε, τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες, τους μελισσοκόμους που είναι στο στα μέρη μας και λιμοκτονούν και, και, τα... και αυτοί και τα ζώα τους. Είς, εμείς είμαστε οικολογική συμμαχία, από το 19 είχαμε τρει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Περάσαμε ένα σωρό πράγματα, οικολογία πραγματική, οικολογικός χώρος, άλλο πράσινο και άλλο οικολογία. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο είμαστε και στη ροή, στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα Ρέματα, πιάνουμε όλο το πακέτο. Και έχουμε πετύχει πολλά. Τα χρόνια εκείνα. κλείσαμε το Δελφινάρι, να το έχει στο Αττικό Ζωολογικό. Διώξαμε την Κόσκο στο τέλο από τον Πειραιά. Ξαναγυρίζουνε, ξανακατεβάσανε προεδρικό διάταγμα. Γενικά ασχολούμαστε με τα οικολογικά θέματα. στο λαό και όχι στο τα... <Κι> Oh. Από πού ε, Εμείς είμαστε η πρωτοβουλία για την υπεράσπιση της Πάστρας. Είμαστε από το Κρυεκούκι οι αλλιώς Ερυθρές, το χωριό που βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτό το βουνό. Ε, και προσπαθούμε να πολεμήσουμε ενάντια σε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο που θέλουν να κάνουν σε όλη την πλαγιά του βουνού, 10.000 στρέμματα. Ε, που είναι αρκετά μεγαλύτερο από το ίδιο το χωριό. Ε, ένα έργο που σίγουρα θα βλάψει τον κάμπο της Στίβας, που είναι ακριβώς κάτω από το χωριό, ε, που θα έχει τεράστιο αντίκτυπο σε όλο τον αγροτικό τομέα, σε όλους τους αγρότες της περιοχής, που ουσιαστικά από αυτό βιοπορίζονται οι άνθρωποι. Ε, Πώς συνεχίζουμε? Ε, δυναμικά πάνω απ' όλα. Ε, ε, είμαστε σε ανα... Έχουμε κάνει όλες τις προβλεπόμενες κινήσεις σε σχέση με τη διαβούλευση, ε, περιμένουμε να δούμε απαντήσεις για να ανταπαντήσουμε και εμείς όπως ε, χρειαστεί. Ε, δεν θα έλεγα ότι έχουμε στο πλευρό μας το Δήμο. Αντίθετα, θα έλεγα ότι υπάρχει μια δυσκολία συνεννόησης εκεί. Είναι λίγο περίπλοκη η υπόθεσή μας. Εμπλέκεται ένας παπάς, ένα μοναστήρι που καπηλεύεται όλο το βουνό της Πάστρας και το δηλώνει για δικό του και έτσι προσπαθεί να το ξεπουλήσει στου επενδυτέ για να προχωρήσει το έργο. Ο Δήμο, ενώ στα πάνω-πάνω τα φανερά δηλώνει υπέρ, μας και κοντά μας, ωστόσο οι κινήσεις του ή μάλλον, οι μη κινήσεις του ε, μόνο αυτό δεν δείχνουν. Ε, πιστεύουμε δηλαδή ότι κάτω από το τραπέζι συμβαίνουν άλλες συνενοήσεις. Έχουμε δύο μέτωπα ανοιχτά. Προσπαθούμε όπως μπορούμε, όσο μπορούμε, είμαστε λίγοι ακόμα, να το παλέψουμε προς όλες τις κατευθύνσεις <Δίλιο> ε, Εμεί είμαστε από σχολή ΣΑΕΚ Συνοδί Βουνού ε, και είμαστε εδώ γιατί είναι, είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι, δηλαδή είναι το επάγγελμά μας, οπότε δεν δε θα έχει μέλλον το επάγγελμά μας αν συνεχίσουμε δηλαδή, με αυτή την επέκταση της καταστροφής των βουνών. Καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον, ε, δε, δε, δε, δηλαδή μετά δεν δε θα υπάρχουν μονοπάτια ε, δεν θα είναι ελκυστικό Ο κόσμος θέλει να, να βγει στη φύση ε, Θέλει να δει Δηλαδή κάτι φυσικό Δεν θέλει να βλέπει κάτι τεχνητό Ανεμογεννήτριες Θα πρέπει να γίνουν δρόμοι Θα καταστραφούν κορυφές Θα καταστραφεί πανίδα, χλωρίδα Οπότε Μετά δεν δε θα θέλει Δεν δε θα έχει κίνητρο βασικά Για να βγει για πεζοπορία Ωραία Επιπιπροπή στην Επιπιπροπή Όπω στον έχει και εμεί αντιμετωπίζουμε προβλήματα, δεν έχει μπει καμία ανεμογεννήτρια σε εμά. Όλε οι που έχουν γίνει κινούνται δικαστικά αυτή τη στιγμή. Ε, απειλούμαστε από 145 ανεμογεννήτριε και 900 ΜΒ μπαταρίε. Ε, από την Τέρνα, η ΚΑΠ αποθηκευτική, η Γιούρο 1, 2, 4 και διάφορε άλλε εταιρείε. Ε, νομίζω από εκεί και πέρα τα είπαν οι όλα τα υπόλοιπα αγωνιστικούς χαιρετισμούς και από μας, Ελεύθερα βουνά, ορίστε ολικά. Ούτε στα Γεράνια, ούτε πουθενά. Γεια σας. Θέλω να σας ενημερώσω από την καταστροφή που έχει αρχίσει κάμποσα χρόνια στην νοτιοανατολική μεριά της Πελοποννήσου. Από το ακροτήριο Καβομαλιάς μέχρι το βόρειο Πάρνονα, δηλαδή Άστρος. Εκεί είναι το βουνό Πάρνονας, ένα βουνό παρθένο έχει χαρακτηριστεί όλη αυτή η περιοχή από την Ουνέσκο σαν απόθεμα βιόσφαιρας που υπάρχουν μόνο 300 τέτοιες περιοχές στον πλανήτη. Εκεί αρχίσαν να φυτεύουν με, με ηλικιώδη ρυθμό ανεμογεννήτριες. Τώρα ε, αγωνιζόμαστε πάνω στον κοσμά, στο ψηλότερο χωριό της ε, κοινουρίας να μην κατασταθούν οι πρώτες τέσσερις ανεμογεννήτρες στην κορφή, του, στο Μαζαράκι, που είναι κορφή και ιστορική από την αντίσταση και από την, ιστορία, την πρόσφατη ιστορία του τόπου μας. Όσοι μπορείτε, αυτό το Σάββατο γίνεται, προσπαθούμε να μπλοκάρουμε να μην γίνουν έργα και θα γίνει και λαϊκή συνέλευση στον κοσμά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ σύντομα. Ε, εμεί είμαστε από το Δήμο Σαρονικού. Εκεί έχουμε διπλό πρόβλημα και στα βουνά και στη θάλασσα, όπω ξέρετε, ίσω ξέρετε οι περισσότεροι. Ε, εδώ και τρία χρόνια αντιστεκόμαστε να τοποθετηθούν 120 ανεμογεννήτριε στο Πάνιο Όρο, το οποίο διασχίζει όλη την κυρατέα και φτάνει μέχρι τα καλύβια. Και συγχρόνω, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, περιφρουρούμε τι παραλίε που θέλουν να τι δώσουν σε ιδιότητα 24 ώρε περιφρουρήση. Άρα, εμεί παλεύουμε εκεί και σε βουνό και σε θάλασσα. Ε, η συμμετοχή όλων με, στο ελάχιστο είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, παιδιά, σιγό, σιγό. Ε, παιδιά, ναι, ναι. ναι, Καλησπέρα και από εμά. Εμείς ερχόμαστε από τα οικοσυστήματα η Βρητανίας και το Λακαρνανία. Σε αυτή τη στιγμή είναι σχεδιασμένο ένα, ε, 250 έργα στην περιοχή. Είναι μια περιοχή η οποία αφορά σε περιοχή Νατούρα συνδυάζει ορεινά οικοσυστήματα, λιμναία και υδάτινα οικοσυστήματα είναι ο νούμερος το ένας διότι ο προϋπολογισμός των έργων φανταστείτε είναι 250 έργα και στους δύο νομούς και στην ουσία φορούν σε έναν τεράσιο, σε ένα, στο δεύτερο σε μήκο ποταμό της χώρα τον Αχελώο, όπου σιγά σιγά θέλουν και τον εκτρέπουν δηλαδή δεν περνάνε σε ολική εκτροπία αλλά... Κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι το παίρνουνε. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί, είμαστε αλληλέγγυες, αλληλέγγυοι. Προχωράμε αυτό τον αγώνα, διότι αφορά στις μα μας σωές. Ωραία, να πω ότι η Παρεμύσκευα εδώ πέρα και στηρίζει και η Ελληνική Ομοσπονδία ε, Ορειβασίας Αναρήγησης. Ευχαριστούμε πολύ και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά την τη πορεία.